Στοίχη 10 έως 21 «Η ετοιμασία για το Πάσχα και ο Προδότης» 10. «Και ο Ιούδα ο Ισκαριώτης, ένας από τους 12, επήγαινε στους αρχιερείς και τους επρότεινε να του τον παραδώσει» 11. «Αυτοί δε, όταν ήκουσαν την πρόταση αυτήν, εχάρισαν, διότι το φονικό σχεδιόν τους θα εξετελεί το αθόρυβα και με κάθε ασφάλεια και του υπεσχέθησαν να του δώσουν χρήματα» Και ζήτη να έβρει τρόπον να του τον παραδώσει σ κατάλληλων καιρών, ώστε να προληφθεί κάθε λαϊκή εξέγερση. Δώδεκα. Και κατά την πρώτη από τα σεπτά ημέρα που διήρκη η εορτή των Αζήμων, την ημέρα που έσφαζαν οι Ιουδαίοι των Πασχάλιων Αμνών, λέγονε σε αυτόν οι μαθητέ του, Πού θέλει να υπάγομεν και να ετοιμάσομεν για να φάγει το Πάσχα. Δεκατρία. Και αποστέλει δύο από του μαθητά του και λέγει αυτού, πηγαίνετε στην πόλη και θα σας συναντήσει άνθρωπος που θα κρατεί μια στάμνα νερό». Ακολουθήσατε τον. 14. «Και εις όποιος πει τη είπατε στον οικοδεσπότη ότι ο διδάσκαλος λέγει «Πού είναι η καθορισμένη η αίθουσα του φαγητού, όπου θα φάγω το Πάσκα με τους μαθητάς μου» 15. Και αυτό θα σα δείξει ένα μεγάλο ανόγειο, δηλαδή το επάνω διαμέρισμα του σπιτιού, με καθίσματα και τραπέζια στρωμένα καθόλου έτοιμον. Εκεί ετοιμάσατε αίμα στο Πάσχα. 16. Και βγήκαν οι μαθητέ του και ήλθαν στην πόλη και εύρων καθώ του είπε ο διδάσκαλο, και ετοίμασαν το δείπνο ει το οποίο θα γίνεται το αληθινό Πάσχα τη Θείας Ευχαριστίας. 17. Και όταν έγινε βράδυ, ήλθαν εκεί με του 12 μαθητά. 18. «Και την ώρα που ήσαν γερμένοι στο τραπέζι και έτρωγαν», είπε ο Ιησούς. «Εν πάση αληθεία σα βεβαιώ, ότι ένας από εσάς θα με παραδώσει στους σταυρωτάς μου, ο οποίο τώρα τρώγει μαζί μου». 19. Αυτοί δεν ήρχισαν να λυπούνται και να του λέγουν ένας-ένας χωριστά. «Μήπως είμαι εγώ, Κύριε» και ο άλλος «Μήπως είμαι εγώ». 20. Αυτός δεν απεκρίθηκε, τους είπεν. «Ένας από εσάς τους δώδεκα». Ο οποίο τώρα συντρώγει μαζί μου και βουτά το ψωμί του μαζί μου μέσω των ζωμών τη πιατέλα, αυτό θα με παραδώσει. 21. Ο μένιος του ανθρώπου, ο Μεσσίας, φεύγει από την παρούσα ζωή και πηγαίνει προ τον πατέρα του, σύμφωνα με τα προφητείας που έχουν γραφεί περί αυτού. Αλλήμον όμω στον άνθρωπον εκείνον που γίνεται όργανον για να παραδοθεί ο ιό του ανθρώπου ή στου σταυρωτά του, ή το συμφερόντερον δι' αυτόν να μην είχε γεννηθεί ο άνθρωπο εκείνο.